όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Σέν Τζον Πέρς, ποίημα στην ξένη. Τα χώματα, όχι, ούτε καν οι θυμονιές Δε θα πλανέσουνε το βήμα των αιώνων που είναι άρθουν. Από το δρόμο που με πέτρα διχός μνήμη λιθοστρώσατε Πέτρα αναπόφευκτη, πιο πράσινη Και από τις καστήλης το αίμα πράσινο στον κρόταφό σα της ξένης Μια αιωνιότητα καλοκαιριά βαραίνει στις κλιστές μεμβράνες της σιωπής Και το ξύλινο σπίτι που σε βάθια πρόσιτα αγκυρωμένο αργοσαλεύει, καρπό ετοιμάζει λιχναριών με συμβρινών για εποάσεις πιο θερμές καινούριων πόνων. Μα τα παμπάλεα τραμ που έστριψαν στου δρόμου τη γωνιά ένα βράδυ και πάνω στις γραμμές τους για τη χώρα των Ατλάντων έφυγαν, δρόμους περνώντας και γεφύρια και πλατίες περίβλεπτες, κατηλιμμένες από αργασόν, και γειτονιέ όπου κελάριζαν νέρα και που ζωολογικού από του τσίρκου του ανθρώπου τυχεωμένου, γειτονιέ Νέγρων, γειτονιέ Ασιατών, όπου μεταναστεύει ο γόνο και συμφύρεται, και τι ωραίε μαραγδιέ εισημερίε στρογγυλεμένων σανατόλε πλατιών, όπου ένα βράδυ στρατοπέδευσαν οι ύλε τρομοσπονδιακών, χίλια κεφάλια υπόκαμπων. Τραγουδώντας το χθες, τραγουδώντας το αλλού, Τον πόνο τραγουδούσαν που γεννιόταν Και στις δυο νότες εναλλάξ του πουλιού γάτας Το δασωμένο θέρος μητροπόλεων νεαρών Από τζιτζί κατεχόμεναν. Κι όμως, στη θύρα σας εμπρός Για σας την ξένη μόνο ειδού, Οι δυο αυτές ράγες, οι δυο ράγες Από πού να έρχονται άραγε που ακόμη δεν προφέραν τη στερνή τη λέξη. «Οδος ζει λε κέρ», «Οδος Η μετανάστηση γο τραγουδάει κάτω από τα λιγνάρια της και όλα αυτά είναι σφάλματα της γλώσσας μιας ξένης. Όχι, ούτε δάκρυ Το πιστεύετε, μπορείτε Μονάχα ο πόνος των ματιών Όλο και ο ξύτερος Καθώς η λάμα του σπαθιού Στη θράκα αυτού του κόσμου προσιλώνεται Ό, του στρογκόφ σπαθί, Στο ύψος των φρυδιών μας Και ίσως κατώ από το δέρμα μου το αγκάθι Μια αγκαθιάς πιο νεαρής με στην καρδιά των γυναικών τη ράτσα μου Μα και η κατάχρηση το παραδέχομαι, πελώριον της χείρας πουρών ως το χάραμα, με τον λαό των λιγναριών μου όλων τριγύρω μου, με στον ορυμαγδό τρεχούμενο νερόν που τα γεννά του νέου κόσμου η νύχτα. Εσείς που τραγουδάτε, αυτό είναι το τραγούδι σας, που τραγουδάτε όλες τις ξενιτιές του κόσμου. Θα τραγουδήσετε στου πόνου μου το μέτρο ένα τραγούδι εσπερινό, Προσευχή για την προσμονή και για το χάραμα και απ' τη αλθέας την καρδιά πιο σκοτεινό Μας χορηγείτε τόση βία εδώ στη γη Άνθρωπε εσείς απ' τη Γαλλία Θα με ρυμνήσετε να ακούσω τώρα Στου ανθρώπου τον καιρό Μέσα από κοδονοκρουσίες ουρσουλινών Και μινυρίσματα πετροχελίδων Να με σε χρυσάφια χείρων πούδρε βασιλέων το γέλιο από τα καλτερήμια κάποια πλίστρας. Μην πείτε ότι τραγουδά ένα πουλί και ότι στη στέγη έχει σταθεί σαν καρδινάλιος που περιβάλλεται περί λαμπρη πορφύρα. Μην πείτε ότι ο Σκύρος ήρθε στη βεράντα, τον είδατε, και ο Γαλατάς και οι αναπόφευκτες για έρανο αδελφές και ο εφημεριδό πόλης. Μην πείτε καν ότι στον ουρανόν το βάθος ένα ζευγάρι αετή κρατούν την πόλη, πιασμένοι στις μεγαλοσύνης τους τα θέλγητρα από χθες. Γιατί όλα αυτά είναι αληθινά και απλώς συμβαίνουν τα διχός νόημα, ιστορία, παύσεις, μέτρο. Ναι, όλα αυτά τόσο ασαφή, τόσο ανυπόστατα και που βαραίνουν στα γυμνά γυναίκας χέρια μου πιο λίγο και από ένα κλειδίμα το βαμμένο Ευρώπης. Α, πράγματι αληθεύουν όλα αυτά. Και τι είναι πάλι στο πλατή σκαλό μου το χαλκοπράσινο πουλί με την αλόκοτη μορφή που το τομάζουν Στάρλινγκ. Οδο ζήλε ο κέρ. Οδο ζήλε κέρ. Οι εξόριστε καμπάνε σιγοτραγουδούν, και όλα αυτά είναι σφάλματα τη ξένης του γλώσσα. Θεοί Προσιτοί, θεοί αιμοσταγείς, πρόσωπα βαμμένα, κλειστά. Κάτω από τον πορτοκαλαιόνα των μεσημβρινών λιγναριών, οριμάζει η απόλυτη άβυσος. Και ενώ το κύμα υψώνεται ως τα κλειστά παραθυροφυλά σας, το θέρος στο βασίλεμά του κιόλας, δυράροντας των αγκυρών του την άλλησο, γυρνά σε απέραντο μεν όπως στα Ιελοστάσια των Καθεδρικών. Κι είναι κιόλας η τρίτη χρονιά που ο καρπός της Μουριάς αποτυπώνει στο λιθόστρωτο του δρόμου σας ωραίους λεκέδες όριμου κρασιού, όπως τους βλέπουμε συχνά στην καρδιά της Αλθέας, όπως τους είδαμε στους κόρφους των θηγατέρων ελοα Κι είναι κιόλας η τρίτη χρονιά που των θυρών και κλεισμένων, σαν σπηλιά συβιλών, η Άβυσσος γαλουχεί τα θαύματά της, πηγολαμπίδες. Στο πράσινο σαν να στο πράσινο θέρος, τόσο όμορφα πράσινο, Πια τρίτη αυγή το φτερό τη ακρίδας υψώνει. Τα ύψη του Σεπτεμβρίου Μελτέμια, πρώτων πυλών της πόλης θα βουλεύονται αύριο, Στι αβάνες της αεροπορίας, και με προέλαση ελεύθερων νερών σαρωτική, θα αδειάσει και πάλι στο ποτάμι ενό θέρους η πόλη τη σοδιά της από νεκρατζιτζίκια, ολόκληρη. Και πάντα υπάρχει το γυαλί που γίνεται θρύψαλα και ανώτερη αυτή αγωνία και πάντα υπάρχει ω φωνή υδά πολλών και τυχαίνει Κυριακή να χαράζει και από των δωματίων τη Θερμένο από της Ατλαντίδα στι κινστέρνες ω εκεί Μ' αυτή τη γεύση του άπλαστου Σαν μια αλόκοσμη πνοή Ανέρχεται Το άρωμα του μηδενός και της αβίσου Ανάμεσα στους μήκητες της γης Ποίημα για την ξένη Ποίημα για τη μετανάστρια Δημοσιά από κρέπη Ή από αμάραντο Ανάμεσα στάναν θα ψηλά σεντού σα. Κρατήστε εσείς τέτοια η καρδιά και η φωνή της φίλη σα. Στην πλευρά σας η Ευρώπη ματώνει, σαν την παρθένο του τορίλ. τα Ταυτίνο πάπουτσά σας, ξύλο χρυσαφή, σε όλες τις βιτρίνες της Ευρώπης εμφανίστηκαν και τα επτά βαθικόκυνα σπαθιά της δεσποινάς σας της αγωνίας. Στις εκκλησίες των πατέρων σας σταθμεύουν ακόμα οι ύλες του υπηκού, και ως φρένονται το όριχάλκινο αστέρι στα τέμπλα. Οι υψηλές λόγχε της Μπρέντα, τις θύρες του οίκου φρούρουν, όμως πολύ πορφυρογέννητη, κατ' την της ανάθλειη. και ασφαλώς στο απέραντο γαλάζιο των κόλπων σας θα υπήρξαν ενστάσεις για αυτή τη μορφή ευτυχίας, όπως στα βάθη κουτιού πούρα ο ολόχρυσος φήνικας. Θεοί Θεοί τριμένη, ποιο σιδερένιο ρόδο θα σφυριλατίσετε για μας την επάβριο. Το πουλί σαρκαστής στα χνάρια μας ρίχνετε. Και δεν είναι καινούρια η ιστορία αυτή που ο παλιός κόσμος στους αιώνε σκορπά σαν κόκκινη γύρι. Στην ηχείρη μεμβράνη λιγναριών με συμβρινών, πάνω από ένα πένθη θα διαγράψουμε, τραγουδώντας το χθε, τραγουδώντας το αλλού, τον πόνο τραγουδώντα που γεννιόταν και τη μεγαλοσύνη τη ζωή που εφέτο με μια σειρωή ανθρώπων εξορίζεται. Αλλά τούτο το βράδυ τη τόσο μεγάλη ηλικία, τη τόσο μεγάλη υπομονή, με στο πνιγμένο στο όπιο και στο σκοτεινό αυγοτάραχο θέρο, για να απελευθερώσω από τη αβίσου σου τα βάθη έναν λαό λιγναριών, τον λαό σα, ολομόναχο άνθρωπο. Κυριευμένος από τούτη την αφιψηλού συνοικία Ιδρυμάτων τυφλών, σαβανωμένων δεξαμένων Κυλάδων για νεκρούς περιφραγμένων Παίρνοντας σύριζα στο γρασίδι, στους φράχτες Σε πανέμορφους κήπου Ιταλικούς Που κάποιο βράδυ οι κύριοι τους απέδρασαν Από το άρωμα τρομαγμένοι του Σάβανο από με μνήμη Με το βήμα μου ελεύθερου ανθρώπου Δίχω φιλή Δίχω ορδί, στον κλεψίδρον τον ήχο, με ολοκάθαρο μέτωπο, που φωσφόρου το στέφουνε μέλισσες προς τα βάθη ουρανού ατελεύτη του, με το ατσάλι του πράσινο σαν θαλάσσις βυθό. τον σκοπό του λαού μου σφυρίζοντας, λαού σιβηλών, τον σκοπό του λαού μου σφυρίζοντας, σαν σε όνειρο, ανάμεσα σε όντα αόρατα πλήθος, χαϊδεύω τη σκύλα μου την Ευρώπη που άσπιλη υπήρξε και περισσότερο από μένα ποιήτρια. Οδός Ζήλο οδός Ζήλο ο άγγελος στον τοβία σιχοτραγουδά και όλα αυτά είναι σφάλματα της γλώσσας του ξένου.